Που από, τους, από τους δυνατούς που έλεγε ο Θήμιος πριν με το κουπί. Και δυστυχώς τραβάμε το κουπί τόσα χρόνια. Τώρα μην θα που έχω πρόβλημα με την δεν μπορώ να και τώρα, να Το θέμα με το πρόβλημα της καρδιάς δεν είναι ότι δεν μπορεί να τραβήξει μόνο κουπί, είναι ότι δεν μπορεί να τραβήξει κι άλλα πράγματα. <σχελίδι> <Γιατί κινδυνεύεις. σχελίδι> <Άς> το πότε. <σχελίδι> δεν το ρισκάρεις, χαλαρά πραγματάκια. <σχελίδι> την Καλά, Καλά θα είναι. Καλά Χριστούγεννα. Άρη Βλακία, έχει να πει. Τελικά είναι ψεύτη ο Τσίπρα. Ψεύτη, ο Τσίπρα. Ναι. Όχι, εντάξει. Απλά θα μπορούσαμε να πούμε Α... ότι είναι λίγο καθυστερημένο. Καθυστερημένο με την έννοια ότι αυτά που έχει τάξει θα τα κάνει καθυστερημένα. Γι' αυτό μου μοιάζει ψεύτη. Δεν θα κάνει την ώρα που τα πε. Δηλαδή θα έρθει η ελπίδα, θα έρθει. Θα, θα σκίσει μνημόνια, θα τα σκίσει αφού τα εφαρμόσει. Αλλά θα γίνει την ώρα του. Δεν κατάλαβα. Okay. Ελευθερία θέλουμε τώρα θέλουμε. Ά, διάλο, τι θέλουμε. Α στο διάλογο τι έκανε για να παλέψει. Ja, nie wiem, czy ma się na to Αν μου αρέσει που έλεγε ότι το ζαχαρούχο γάλα βλάχα είναι πιο φτηνό από το φρέσκο, Ναι, έτσι έλεγε η βλάχα. Μήπως, μήπως μέσα σε μπαλονάκι όπω έλεγε το και, την και με την ποτά, γιατί... Όχι καλέ, έχει γνώση τη αγοράς Την νομίζα, είτε έτσι, Ζουν στον κόσμο τους Το συγκεκριμένο λοιπόν, το του είναι 23 λεπτά πιο ακριβό από το φρέσκο. Ε, τι είναι 23 λεπτά από το χρόνο σου. Παλιά με τον πύρο Δήμα 10 λεπτά από το χρόνο μας. Τι 10, τη 23. Μέχρι να το πάει Πέρασε, σιγά τώρα τι από την ανακρίβεια τη δώρα. Έλα Ζωμάρε. Είναι αντικειμενική τα χυπήτα, καλά τα λέει. Επαγγείλω την κυβέρνηση και το ΤΕΝΕΡΤ και την Αυγή και το Κόκκινο και το Πράσινο για τη, για τη σπήλωση του ονόματο του Κυριάκου. Ωραία, το σημείωσα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να για την οικογενειοκρατία. Για ναι, τον Τραγάκι, ναι. δεν το ανέχετε, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, όπω έχει πει Ελληνοχρένια εδώ και χρόνια, ο Κυριάκο είναι γιο του Τέρι, του Χρυσού. Άρα, πια το... οικογενειοκρατία, σωστό τώρα. Για ένα επώνυμο κατευθυμισμών, σιγά. Πόσοι ρε φίλε, πόσοι λάσποι, δηλαδή σε αυτό το παιδί, πόσοι λάσποι αντέξει. Το, τέλος. το καραμαλικό blog τι λέει Η οικογένεια Καραμαλή τι λέει για την οικογενειοκρατία ε, Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη Κάποιος να μιλήσει <laughs> Για την οικογενειοκρατία κάποιος Το Νταλάρα θέλουμε, το Δαλάρα το Δαλάρα και ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας Α, 10 που καταντήσαμε Ποιο Δαλάρα και... θες, τι να σου βάλω Δαλάρα; Με βρες ένα καλό εσύ δικός Τον Δαλάρα; ναι θα σου βάλω αυτό που λέει όχι άλλο Δαλάρα που είναι ωραίο Όχι άλλο Νταλάρα, Μαριό κι Αλεξίου, Ρίτσο σε τα Μάρια, κουλτούρα καφενίου Γεια <Κι ας ο> σου <Απόσταση> Έλα, γεια της κοτσιπτετέλια για Αμερικανάκια νέο Έλληνες στα τέσσερα με κουδουνάκια Το έχω πει και πάλι, γιατί τα βάζετε με τα φία. Λέγατε για το Βασιλιά προχθέ. Ενιά, ενιά και κότσε Βασιλιά. Άντε, μακάρι, μάνα μου, μα το στόμα σου και ει του Θεού τα φύγει. Είσαι καλά. Καλά, είμαι, καλά. Πέρασε ένα το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν, δεν ήταν άσχημα, δεν ήταν αρκετό μόνο. Κάνα τα. καμάκι, έκανε μωρέ. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά. Μαλακοδό εφησυχαστή επί μακρών, μακρών, μακρών, ο καλλιτέχνη επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνα μου κάνουν χρυτσι, χρυτσι, μεγαλώνω. Κάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι Με το χρόνο Με τα κόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει Ολα δικά μου κιόλα όλας τα χρωστώ Και τα πληρώνω Αποστολή Βάλ την όλη Σνούκτο Αφαίρεση για την Παρασκευή, κάτι έλεγε Τσίπρας για ασθενή και θεραπεία Εκεί που είπε εφαρμόσαμε Μου ταιριάζει απόλυτα το αν δεν μου τη φορούσε Στην τσολιά Οι εξελίξεις έχουν μια δυναμική Και άρα όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή Παναγιά μου. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία Το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέιλ θεραπιών σημασία είναι καλά ο ασθενής Αν δεν μου τη φορούσες Που δεν ξεχνάω ποτέ Έτσι που με επιδούσε. Λε και ήταν γιορτή σου Ξαναπες όλα ναι. ναι σε όλα, τι καλά Η δική μας απάντηση είναι ξεκάθαρη Τώρα, ναι σε όλα Μου παραγγελιά την παρασκευή εκεί που γκρινάζει και που φώναζε ο Άδωνη, ήμάσει πιο ποτάκι σου είω πάνω. Με τον Άδωνι που λέκε το θέλω πολύ, κά, κάπω έτσι. Βάλε μου το αυτό που ήταν, που είχε η αεροπούλου, το γουνάκι. Θέλω το γουνάκι σου, μία να λέει ο αυτό. <ΣΠΟ> θέλω το γουνάκι σου και μία των άδων, το θέλω πολύ, το θέλω, δεν θέλω κτλ. Αν μπορείς κάτω, σε ευχαριστώ πολύ. <ΣΣΣ> θέλω να μ' ακούσετε, θέλω να μ ακούσετε. Θέλω το γουνάκι. Θέλω να με εμπιστευθείτε και να το πάρετε όλοι Θέλω το γουλάκι. Θα δω πύκο το πήρα μετά την κομπή. Δεν βλέπω το κινητό, δεν θα δω το μήνυμα θα μα πάρει, με μου τίποτα Θέλω πάρε όλοι! Έλα το γουνάκι σου, δεν είναι. Δεν το κάνουμε τώρα! Θέλω το γουλάκι σου! Έλα το! Θέλω όλοι! Χρύζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω Τα ίδια είχε πάθει κι ο μπαμπάς μου, σ' Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο Με ένα χλίμα τελευταίο στο καταπίνο Θα λίγο η καρδιά και τα νεφτά Για να μην πίνω Για την Παρασκευή ρε, θέλω κάτι Τη φάξα που έχεις κάνει στο Υπουργείο Παιδείας με τα DVD Α, είναι επίκαιρη, θα την βάλω, έλα, για. Με γεια σα. Μα ακούτε δεν ξέρω σε ενημέρωση, η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω είμαι δάσκαλο του δεύτερου κερατσινίου. Πες...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 Για πετε μου, τι διαδίδεται εκεί από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούρτε. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τι κούρτε με τα DVD και είναι δύο-τρία σε μια κούτα δύο-τρία DVD που είναι τσόντε. Και βλέπουμε. Δόκτωρ <Dr>. Πιούτσα. Ναι. Προφέσορ Κάπα Αύλα. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάνα, μπεστόφ. Τι είναι αυτά, πώ δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά. Κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ τα επειδή είμαι και μέλο φίλο του Πασό και νιώθω την ανάγκη να προλάβω το Διεθνή. Μπά και πέντε, το, το, διευθυντή να το κρατήσει. Τώρα για να, το, για να γίνει έλεγχο. γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ να σα πατάζει. Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει. Έκανα είναι πολύ που θέλουν το κακό. Διευθυντή. Να είναι προποκάτσια λέτε. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Τι είναι, είναι το να είναι λάθο αυτό. Η αριστερή Να Ποιο να έχει κάνει τον το το κουκουέφαλο, δεν, δεν ξέρω. Ε, ε, είναι προηγούμενο. Τι στιχίες να, στιχίες. να κάνω. Δημήτρη Βενιέρη, λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό κερατσινίου. Ναι, ε, περιμένω. Πείτε και στην ναι. κυρία Υπουργό. Άνα. Ε, Δώστε μου, σα παρακαλώ, τα στοιχεία σα. Δημήτρη Βενιέρη. Δεύτερο δημοτικό σχολείο κερατσινίου. Τηλέφωνο. 697 50. Ό,τι χρειαστείτε σε μένα, γιατί ο διευθυντής θέλει να το βγάλει το θέμα έξω στα κανάλια. Κύριε Βενιέρη, πάρτε λίγο την κυρία. Περιμένω να. Ναι, κύριε Βενέρη Ναι, πείτε μου. Καλά, ο αυτό και... είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα γιατί προφανώ αυτό. Να τα κρατήσω ίδια. κάπου στην άκρη. Να στην άκρη, ναι. Πώς ναι, πώς θα προλάβω το διευθυντή. διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι δυνατόν να κάνετε τη Μετά θα έχει επιπτώσει ο διευθυντή. Θα του πείτε ότι θα έχει επιπτώσει αν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσει τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια, σοβαρά μιλάτε. Πάει για το σχολείο και θα καλέσει τα κανάλια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον Αν Αν κάνει οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Θα κινήσουμε όλη την νόμιμη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι σίγουρα υλικό προβοκάσκε. Πετε του για να τρομάξει. Να το πω έτσι λέτε. Βεβαίω. Πετε του να... για να τρομάξει ότι αν κάνει οτιδήποτε, η Υπουργό θα κινήσει όλη την νόμιμη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Εσεί έχετε ενημερώσει τον Υπουργό. Τώρα μόλι. Α, ξέρει. Τώρα τώρα, τώρα που μιλούσαμε, υπήρχε για άλλο λόγο ο Υπουργό. Δεν ξέρω τι να προφανώς. κάνω. Είμαι και σε πανικό. Δεν ξέρω. Μα αυτό το πράγμα να έρθουν τσόντε τα παιδιά. Ευτυχώ που, που δεν πήγαν στα χέρια του που τα προλάβαμε εμεί oh. και δεν τα μοιράσαμε. Υποπρολάβετε το διευθ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 Για την αφιέρωση αποστολή, για δώστε. Για... Που, που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο, και ειδικά του συναδέλφου μου, του αναπληρωτέ και του που Ο θεσμό των αναπληρωτήσεων πλέον έχει γίνει αναπληρωτή. Σημαίνει να αναπληρώνω κάποιον που απουσιάζει. Δεν αναπληρώνω τον εαυτό μου. Και για αυτού του λίγου που έχουν απομείνει και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, το πολύ καλή σα μέρα. Ένα παλιάτσο είμαι εγώ. Ένα παλιάτσο εγώ. Καλή σα μέρα. Αυτό. Τραγούδι λέω δυνατά να το ακούσει η γειτονιά Να ακούσει και ο ΣΥΡΙΖΑ Αυτό δεν λες Πιο καλό, πιο καλό, πιο Παραγγελία για την Παρασκευή. Παραγγελιά στην Εκκλησία. Παραγγελιά στην Ερημιά, στη Μοναξιά. Yeah. Άγγελο Εξάγγελο του Σαβόπουλο. Άγγελος Εξάγγελο, μα ήρθα από μακριά. Άγγελο Εξάγγελο, μα ήρθα από μακριά. Είμαι ο και είμαι από την Ελλάδα. Γεραμένο πάνω σε ένα δεκανίκη. Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένα και ενιαίο χώρο. Και αυτόν τον χώρο με τι ευλογίε υπαρμάχου στρατηγού τη Φιλάη Παναγία. Μπράβο, ο Εξάγγελο είναι ο το δεκανίκη, καμένο. Άγγελο Μα ήρθα από μακριά, κερμένο πάνω σε ένα βουβαλάκι. Ασχολά. Έτσι, μπράβο, εδώ βάλε Παρασκευή, ξέρει, βάλε ξαγγελίε Θεσσαλονίκη. Μα χάιδεψαν τα αυτιά. Τα νέα που μα έφερε, ήταν όλα μια ψευτιά. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μα ακούγονταν ευχάριστα στα αυτιά μα, γιατί έμοιαζε με αλύθια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ξεκινάμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και ακούγοντας τον ήσυ, χαζέει η ψυχή μα. Ο opσε, χαρά μου φάιδες. Αυριανόρα μολύμε το μη συμχώρα, τις Συγχώρα με την ώρα που θα δίνει, τι σκητάει πόσο θελείς μια μοιάζω στα δικά σου μάτια. Σαν να σου κόβουν τον τσιγάρο και τα λάδια. για αθανασία με ξεγέρασε, μου πήρε το κεφάλι. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις τον μπάγκαλο να λέει τα φάγαμε όλοι μαζί. Μετά να βάλεις την κλανιά που είχε ρίξει στο στούντιο. Και μετά να βάλεις το χάρι κλίν να λέει μαδέρφια. Ε, είναι σημαντικά γεγονότα αυτά. Αλλά βλέπω με λέει, ότι η... Το, τα θέματα της πράσινης οικονομίας Τα θέματα του περιβάλλοντος ε, Δεν ε, ε, ε, Συγγνώμη Τα φάγαμε όλοι μαζί Όχι Λοιπόν Τα φάγαμε όλοι μαζί Λοιπόν Από πάνω τους αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Ωραστήκαμε αδέρφια! Ήταν ανάγκη, ανάγκη να συμπήκε σε μένα Όλα μου μοιάζαν Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα Κανεί δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος το να δει, το χαβά τη ανθρωπότητα, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία, Και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείε των παλιών, Όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, Τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα. Θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν. Τότε θα ξέρω πώ. Πως... σε έναν χρόνο ο οπανκαμάτων και έκλαψε σαν παιδί εκεί ήταν παιδί